43ο Μάθημα, μέρο 2 Ζήσετε ποτέ κοντά στη θάλασσα, και βέβαια, κάθε καλοκαίρι περνώ τις διακοπέ μου στην Ακρογγέλια. Ζήσετε ποτέ κοντά στη θάλασσα, και βέβαια, κάθε καλοκαίρι περνώ τις διακοπέ μου στην Ακρογγέλια. Που πηγαίνετε συνήθως Προτιμώ τα μέρη κοντά στην Βουλιαγμένη Αλλά κάμια φορά πηγαίνουμε στη μικονο. Που πηγαίνετε συνήθως Προτιμώ τα μέρη κοντά στην Βουλιαγμένη Αλλά κάμια φορά πηγαίνουμε στη μικονο. Είναι καλή ή η θαλασσα εκεί για κολύμπι; Πολύ καλή Είναι όλο αμυδιά; και ο κολυμβητής δεν έχει φόβο από τίποτα. Είναι καλή η θάλασσα εκεί για κολύμπη. Πολύ καλή. Είναι όλο αμμουδιά, και ο κολυμβητής δεν έχει φόβο από τίποτα. Επιτρέπεται όλη την ημέρα του κολύμπη ή μόνο σε ορισμένες ώρες.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 γιατί στη Μεσόγειο δεν έχει άμποτη και παλήρια. Είναι καλά τα ξενοδοχεία. Ναι, έχει και φτηνά και ακριβά. Είναι καλά τα ξενοδοχεία. Ναι, έχει και φτηνά και ακριβά. Διασκεδάσεις υπάρχουν. Πώς. Βαρκάδες, εκδρομές, χωρί. Υπέθροι κινηματογράφοι Διασκεδάσεις υπάρχουν Πώς Βαρκάδες, εκδρομές, χωρί, Υπέθροι κινηματογράφοι Και τα παιδιά πώς περνούν την ώρα τους Η κυριότερη απασχόλησή τους Είναι φυσικά η αμμουδιά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 Φυσικά, φτάνει να μου γράψετε εγκαίρως. Θα έχετε το νου σα για κανένα σπίτι. Φυσικά, φτάνει να μου γράψετε εγκαίρως.